Ομάδα. Θα φανεί δεν ξέρω. Πάντοτε τι μήνε κάνετε να με βάζετε ιδέε να είμαι στους μπάτους, τώρα να πούμε point system, τώρα να βαράνε πεδά και έχει σοβαρή. Θα το κάνουν ρε. Δίνουμε κίνητρα. Καπιταλισμό έχουμε, τι θέλετε, καπιταλισμό δεν θέλετε λοιπόν. Το επόμενο βήμα πιο είναι, δηλαδή. Να του πείτε και τίποτα ένα βραβεί, ξέρω εγώ, υπάλληλο του μήνα, υπάλληλο του έξω. Είναι ήμουλο το, το σχέδιό μα, είναι ύπουλο το σχέδιό μα, έτσι ώστε να βαρεθεί ο μπάτσο κάποια στιγμή. Θα βαρεθεί, Θα βαρεθεί, yeah. θα βαρεθεί, θα, θα βαρέσει, θα σκοτώσει, θα σκοτώσει, θα σκοτώσει. Κάποια στιγμή ή σάφει. Εκεί Είναι μόνο πάτσε που βάλε το παιδάκι. Το θέμα είναι και τα άλλα τρία-τέσσερα καθήκια που είναι μαζί του που κάθονται εκεί πέρα και κοιτάζουν. Οι συνάδελφοι, τι καθήκια, σα παρακαλώ. Ναι, Συν, ναι, συνάδελφοι, καθήκια. Ναι, αυτό, ναι, ακριβώ, όπω το λες. Ένα συγχαρητήρια και στο τη Λιβωριά. Είδα εδώ πέρα ένα που έκανε για τον Όντω, όντω. Και, και άλλοι πρέπει να βγαίνουν Δεν Μογαάζει σου. μα ψήσουμε εδώ πέρα, να Καλά όλου έπρεπε να του πέσουμε. Είναι μαλάκα ο μπάτσο, αλλά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε δεν είμαι ρατσίστρια, Είχε, αλλά. Άκουσε με σε όλη την Ελλάδα, και γίνεται. Υπάρχει μια νομία γενικά, παντού. Γιατί δεν τα παίζει όλα αυτά. Όχι, σωστό. Άμα δεν τα από μικρά περιμένει να γίνουν μετά Δεν το θυμίζουμε πιστεύεις σε τι ακούς αφήνουμε να το ξεχνάει και να θέλαμε να το αφήσουμε δεν μας αφήνει αυτοί να το ξεχάσουμε Ah, με τον Αποστόλη θέλω να μιλήσω, Γιάννη mm -hmm. στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται. Σε χαίρομαι, σε ακούω, σ απολαμβάνω. Καλή ιδέα. Πάντω, ο Γιάννη δεν είναι ούτε λαμόγιο, ούτε βγάτο, Αυτό είναι με του δεξιού τώρα. Πρέπει να λέμε τι δεν είναι. Δηλαδή, δεν ο Πογδάνο δεν είναι ρουφιάνο, ο Γιάννη ah, λαμόγιο. Μπράβο, να πω το σύνδημα γιατί είμαι στην παρέα. Θε χρόνια τώρα. Και μου λείπει το παλαούρο που παλιά έπαιζε στο ΑΛΠΑ. Δεν σου λείπει και πολύ, δεν έχει μάθει καν το όνομα. Μπαλούρτο λέγεται, αλλά δεν πειράζει, δεν θα σταράξω. Συγγνώμη για το. Να... Παρακαλώ, σημαντή. κάθε φορά μπαλαούρτουλες πάντως Ένα πράγμα θα σου πω Πρωθυπουργοί, σαν το Κυριάκο γεννιώνται κάθε χίλια χρόνια Ναι, ναι <συμίλωσαι> γιατί σαν τον Τζίπρα κάθε εκατό όπω <συμίλωσαι> είχε πει άλλη, σωστό Σαν το Τζίπρα γεννιούνται κάθε εκατό <συμίλωσαι> Ναι, ναι, έχουν πιο συχνά Τζίπρες χρόνια. <συμίλωσαι> Τόσο συνεργτικό αποστόλι, τόσο υπάκου, τόσο πρόθυμο Και τόσο επικίνδυνο σπάνια βρίσκεις, σωστό Έλα, γεια Γεια yeah, σα αποστόλιά. Yeah. Τι γίνεται. Τι δεν μπορώ θα να θα σου θα πω, χτυπήσει. είναι πολλά, είναι πολλά που γίνονται. Καλά άλλο έχει να κολόπα τη Βίατε Χρικό Παδίνε. Αντί να τον πληροφορίσει το κατευθείαν, να, νουκάτα, να έχουμε τα λαφί τελείωση. Συνουν κάτω να ζούμε, συγνώμη κιόλα. Όχι, συγνώμη κιόλα κι εγώ. Δηλαδή όπλο δεν είχε, γιατί πρέπει να χτυπάει. Γιατί η αστυνομική βία. Αγόρι μου, η αστυνομική είναι για να επιβάλει την τάση για να χτυπάνε. Έλο δηλαδή. Κάτσε, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Πού ζούμε σε ποια από ζούμε ρε φίλε τον Γερμανών τώρα. Φάσο το διάλειμμα σύστηβέρνη να πούμε. Συγνώμη κι όλα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Να σου πω, την ψήφισε. Βέβαια, είσαι καλά. Έλα λίγο. Όχι να μου κοπεί το χέρι, από στο την Παναγιά σου είχα τι είχα ψηφίσει. Τι ψηφίσει. Δεν είχα ψηφίσει Τσίπρα μωρέ, δεν Και δεν σου είχε κοπεί το χέρι. Ανεξέχασα, εκεί ναι. δεν είχαμε βία ούτε καταστολή ούτε συντήρηση ναι, του τρόμονόμου. Ξέχασα, συγγνώμη. Τον κούλι δεν τον γούσταρα την αρχή. Δεν τον γούσταρα καθόλου. Να σε εκμυστερεύσω, ρε φίλε, κάτι σε όλο τη γνώμη όμω. Για λέει. Έχω χασκουπίσει κι εγώ έναν 11χρονο. Αλλά τι έγινε τώρα, ήταν απόκριση και φοράγε στολή μπάτσου. Φταίω. Είναι διαφορετικό, όχι. Δεν φτεώ. να μην νιώθω τύψεις. Όχι. Ρε φίλε, έγινε μόνο ότι εκπυρσωκλούσε το χέρι με το που το είδα, δηλαδή να φοράει τη στο μου, το στολή του μπάτσου μου. Του το, το σκάθα. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, συγγνώμη. Απολογούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Το 11χρονο, γιατί τίθε μπάτσου. Ήταν Ρωμά, όχι, ε. όχι, όχι, τίποτα, νορμάλ. Νορμάλ, το Ρωμά δεν είναι νορμάλ. Κατάλαβα, φίλε μου και εσύ. γεια. Έχω ένα τρίλημα αυτό, το όλα αυτά. Δεν μπορώ να το αποκαλέσω δίλημα και θέλω, να, θέλω βοήθεια. Τρίλημα, μου άρεσε τρύμματα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε να δει: mm -hmm. Έχουμε αυτή την υπέροχη Βουλή από την περασμένη από τον περασμένο Ιούλιο. Mm -hmm. Και μαγιά μας. μα. Μαγιά μαζί το συζητώ, μεγάλη. Έτσι. Ε, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι πιο γραφικό. είναι επικίνδυνοι είναι και οι τρει, αλλά δεν μπορώ να καταλήξω στο πιο γραφικό. Βελόπουλο, Γεωργιάδη, η Πουργάρα, η τέλο πάντων ή ε, τον άλλον Όχι, όχι, αυτό που δεν είναι ρουφιάνο, μωρέ. Κικύλια. Όχι, αυτό που δεν είναι ρουφιάνο. Είναι πολύ, κάτι περίμενε. Πλεύρη. Όχι, μωρέ, ο άλλο, το καραφλοϊδέ. Α, Α Αυτό που δεν είναι ρουφιάνο. Α, είπε γραφικού αρχικά και άνοιξε μεγάλο φάκελο. Μωρέ, δεν έχει άδικο αυτό που εντάξει. Και λέω είναι και επικίνδυνη, έτσι, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι πιο γραφικό. Λοιπόν. Και γιατί λοιπόν Αν όλη η παράσταση είναι καλή και όλη η παράσταση είναι αστεία, τι σημασία έχει, Να δώσουμε ρε παιδί μου ένα χρυσό βατόμουρο. Αχα. Κάτι έτσι να πούμε, Ότι να, να, να συνεισφέρουμε στον χώρο αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνω, ναι. Ωραία. Θε να κάνουμε ένα γκάλωπ την Παρασκευή, Να παίζει από πίσω και η Κική και η Κοκό, πάνω που δεν μπορώ να διαλέξω έτσι, Να έχει μια μονοωρά μουσική επένδυση. Να ψεφθεί και ο κόσμο, βέβαια. Να παιδί, τα, να τε, ήρθαν επενδύσει. Ήρθαν οι επενδύσει. Ορίστε, τα λέγε ο Άδωνη. Εκεί καταλήγουμε. Αυτό είναι ο Υπουργό Υπανάπτυξη, ο βιογραφικό, ο Μπομπούκο. Εκ Ότι ήρθαν οι επενδύσεις. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στο περιοχή Ναι, ναι, σε μας μιλάτε, πείτε μου. Είστε στην εκπομπή αυτή που ακούω τώρα στο ΣΚΑΙ, έτσι. Στο ΣΚΑΙ ακούτε λάθος κάνετε. Στο συγγνώμητε, τα παραπολιτικά. Εμείς είμαστε, ναι, πείτε μου τι θέλετε. Ωραία. Ποιον έχω την τιμή να ομιλώ? Με μένα. Ωραία, bravo. Λοιπόν, πέστε στον κύριο Προλίγο που κάτι έλεγε για του φασίστε. Ότι ο φασίστα δεν είναι αυτό που λέει. Είναι και ο ίδιο γιατί έχει τη μοναδική αλήθεια. Όποιο έχει τη μοναδική αλήθεια είναι κατά μία έννοια φασίστα. Κατά μία έννοια. Έχετε διαβάσει καθόλου περί φασισμού ή μόνο εγείρεστε μόνο να ακούτε για πρόσφυγε που μα αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Ρωτάω, απλώ. Εγώ μπορώ να σα πω πολλά για τον φασισμό. εσείς με έχετε ώρα να με ακούσετε. Αμέσω, έχετε... να δεις. Ωραία, από ο κομμουνισμό τι είναι. Α μη λέτε τώρα πρέπει να κάνω ευκαιρία. Εγώ, εγώ, ένα πράγμα θα σα πω, κύριε μου. Φασισμό με την κακή έννοια, γιατί ο φασισμό είναι και από τη μία θεωρία και αν διαβάσει, μπορεί, μπορεί να σας αρέσει κιόλα. Αλλά με την κακή έννοια, όπω αποδείχθηκε στη πράξη, είναι το οτιδήποτε ο κάθε ένα ο οποίο επιμένει. Στη μοναδική του αλήθεια. Προηγουμένω πώ και πώ να μου πείτε το φασισμό με την καλή Για πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάτε φασιστικά. Πάμε και Πα στην, μετωπίζεται... στην καλή Πάμε και στην καλή έννοια γιατί ψοφάτε, βλέπω. Μετωπίζεται... Γιατί ο φασισμό, σαν σα θεωρία, τον οποίο έβγαλε έμπολα, σημαίνει ότι... Ότι σημαίνει ότι είσαι πατριώτη, ότι την πατρίδα σου. Ότι είναι μια θεωρία και αυτή. Η θεωρία Να κάνω μια Την πατρίδα σας. Α, ακούστε λίγο γιατί μόνο μιλάτε. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο ναι. και αγαπάω και την πατρίδα μου. Δεν μισώ τον κόσμο όλο και αγαπάω μόνο την πατρίδα μου. Αγαπάω όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω την πατρίδα μου να κατακτιέται και να μην κάνω τίποτα. Να, να κατακτιέται όταν με λέμε. Μεταξύ εσου με και εμού. Γιατί οι πρόσφυγε θέλουν οπωσδήποτε μια περιθάλψη από όπου και να είναι. Αλλά αυτοί που στέλνουν Ερντογάν μέσα εδώ για να κατακτήσουν την πατρίδα μου δεν θέλουν περιθάλψη. Θέλουν μάντρωμα. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει εσύ φίλε μου με την ιδεολογία που έχει αυτό πολύ και καλά Καταλαβαίνει εσύ, την... αλλά χαίρομαι που βλέπει σαν εχθρό αυτόν που έρχεται με τη βάρκα την τρύπια. Όχι, κυλε, ως... με αυτόν που έρχεται με τη βάρκα την τρύπια. Με αυτόν θε να μαντρώσει, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, αντιφασίστα. Άκουσε λίγο, αγαπητέ άκουσε άκουσε μου, λίγο, αντιφασίστα, όπα, βγαίνει ο εαυτό από μέσα, βλέπω. Είναι μαύρο που λε. Με τη βάρκα την τρύπια μπροστά σου και ο φαντάρο που έχει τα ρούχα ρευδευτικά και φοράει άλλα ρούχα. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει εσύ. Μα υπάρχει ύπουλο σχέδιο από κάτω, κατάλαβα. Δεν μπορεί να Ε, για να σε ψάξω λίγο, πε μου λίγο για του Ιλουμινάτι. Ε. Ιλουμινάτι και ώρα θέλω να συζητήσουμε τώρα. Να, μάλιστα, εντάξει, τώρα αρχίζει να με δουλεύει. Όχι, Κάνε έχω αρχίσει ώρα, δεν θέλω να σταράξω, έχω αρχίσει δεν η ώρα. Καν... δεν έχει καν τη δύναμη να μπορέσει να μιλήσει καθαρά σε έναν άνθρωπο. Εγώ, μα θε να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Με μεγάλη και χαρά. Καλά, έφυγε σοφά, αποσκεφτό. Χαίρομαι κάθε τόσο Πολύ. να μιλάω με αντιφασίστε. Φαίνεσαι. Πού ξέρεις ρε ότι είναι πρόσφυγες αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία. Οι δικοί μα άνθρωποι που πηγαίνανε μετανάστες δεν τους είχαν στα ξενοδοχεία. Στα υπόγεια μένανε. κανεί καλά. καλά τι θες. Κάτι άκουσα χτες διάβασα ότι θα έρθει μαζί στην εκπομπή παραπλήσιο να παίζει το παιδί αυτό που δεν είναι ρουβιάνος. Ο, δεν θα έρθει στην εκπομπή, θα κάνει την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Το δέχεσαι αυτό. Δικός μου ο σταθμός. Φίλε αλλά και είσαι αγώνα, δεν είσαι διάφορα στις καλτσόν. Μα σα παρακαλώ, δεν ξέρω, διαχωρίζει τη θέση μου, δεν ξέρω τι κάνει. Όχι δεν είναι αυτό το πράγμα σοβαρό, για κοίταξε καλά. Μα δεν είναι δικιά μου δουλειά σου <συμπ> λέω παιδί, είμαστε κάνει στο λαιμό του. <συμπ> Ας τώρα. Πες πες ε, ναι, α τώρα, δεν θα αρπεί να μου Ναι. Όντω? Ναι, έχει χαλά τη Σε περιμένω. Άμα σου πω από το τηλέφωνο δεν μπορώ να το κάνεις μόνο σου. Όχι, πρέπει να έρθει Γιατί πρέπει να, αθώ, πρέπει να δω τα μούτρα σου, δεν καλά. Να σου πω, εδώ στο ρέθιμο, εμεί γιατί έχουμε κοτουρήσει, α πούμε, σε καναπηγάτη και δεν θα τη. Και από τη μία θα πάσε, μετά στα πε. Στο ρεθιμνο, να με Δεν μπορώ λοιπόν, με δασκάλους, δεν μπορώ με δασκάλους Λυπάμαι πολύ, έχω γεώ κάποια με θέματα Δεν Ούτε όχι, δύο όχι δύο. είναι ταξικό το θέμα, δεν μπορώ, λυπάμαι Είστε κομμουνιστές οι περισσότεροι ή okay, Έχετε αλλιώσει τα μυαλά των παιδιών μας Κάνετε κακή δουλειά, όχι δεν θέλω Λοιπόν, μιλάτε για αστυνομική βία, είδε έγινε γυναικτέ και αυτό είναι επίσημο. Μπήκανε χωρί λόγο τα μάτ με εξέδρα των απαδών του ατρώμου του και πλακώσαν πατεράδε παιχτών. Έχει τραυματιστεί πατέρα παίκτη του ατρώμου του και έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση ο ατρώμιο γι' αυτό. Πόσο ήρθε το μάτ? Δεν ξέρω, νομίζω να μην κέρδισε ο πανιόνιο. Ενώ κέρδισαν τα μάτ και κέρδισαν οι γονεί. Ω, τα μάτ, τα μάτ τα εύκολα τα μάτ. Να περιμένουν τώρα για ρεβάντ. Άμα ο 11χρονος ήταν ο Πάσαρης, ξέρεις που θα του το είχε βάλει το όπλο, ξέρεις. κάνουν μαγκές, δεν κάνετε 11χροντα, δεν κάνετε καλύτερα. Δεν είναι, δεν. πλέον οι 11χρονοι δεν βγαίνουνε καλοί όπως παλιά. Άρε, κοργονέα ζει και βασιλεύει. Ο κοργονέα ζει σε όλη να... την αστυνομία, θέλω να σταράξω. Στο μεγαλύτερο βαθμό στην τουλάχιστον. Έπρεπε να τον είχαν κρεμάσει εκεί πέρα στο Σύνταγμα, να το, τον το, το ξεπεθιάσουν. Να σου πω κάτι, άκουσα τον Χρήστο Νικολόπουλο σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική του από το Κυριακό και άκου τώρα ραδεί λέει. Η εταιρεία αυτή ιδιωτική, το τονίζω, η ιδιωτική που του μάζε με τα πνευματικά δικαιώματα, του έφαγε τα λεφτά η ιδιωτική εταιρεία. Αν είναι δυνατό η αποστολή. Είναι δυνατό, γύρω το πράγματά. τα δικαιώματα λες τα πνευματικά, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Παιδιά, παιδιά, όλα σας τα λεφτά και τις εξετάσεις που θα κάνετε τώρα που θα κάνετε, όλα ιδιωτικά, εντάξει, έλα γιατί παίρνω πελάτη, γεια. Yeah. το είδε το με πώ πώς μας. Κοίταξε. Σταμάτα ρε παλούρτο κι. Λίγο. Σταμάτα. Πάντως ηλικιακά, ηλικία κάπευτη βλέπω σε ευρωφωνυμπιακούς αθμούς σιγά σιγά να το τρών το δακρυγόνο του στα σμένα. Κάθονται και κλαίνε. Ωραία, κλαίς που κλαίς. Τι σε πειράζει να μ' και δακρυγόνα. Να κάνω κι εγώ χρήση. Μην κάθονται και ρημάζουν τα δακρυγόνα στα ντουλάπια μέσα. Και λίγουνε. Λοιπόν. Είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και γιατί, Ά... γιατί πώ τη <στά> γλιτώνετε πάντα αφού είστε μια... σε αυτήν die... την <στά> Γιατί μια, μια οβίδα σε <στά> ένα το βλαμμένο δεν γινότανε. Άκου είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση από την αρχή. Μα πουλάγανε φρεγάτε, μα πουλάγανε παιδιά. Πήγε τώρα ο Κούλη εκεί, σαν επιτυχημένο με όλου του πάνω, τα πάντα. Ο λαός πεθαίνει από κτλ. Και, και ότι να είναι ξύλα, τα καίει όλα. Και αεροπλανά. Θα να κάνουμε επίθεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταλαβας, αποστολέ; Πηγαίω cools και όλοι βανιγυρίζουν οι μαλακές. Είναι αυτό που λέμε, θα κάνουμε επίθεση στην ε, Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κολαρά μας. Ναι, με τον κολόρο βέβαια. Θα σας κάνουμε με τον κολό <κόλο> μας. Αυτό. όλα αυτά που λέει ο Θήνιο τώρα για το Μάτσο Μπάτσο που έριξε στο παλάκι και εξαφανίστηκε. Να κάνει μια αναφορά και για του δημοσιογράφου, του έγκριτου. Όχι μόνο αυτού που παίρνουν πολλά λεφτά και είναι στην τηλεόραση μπροστά, αλλά και τα παιδάκια που είναι στον δρόμο και κάνουν ρεπορτάζ και λένε παραγίτσα μου να είναι καλά το αφεντικό για να είμαι κι εγώ, που αναφέρονται στο περιστατικό λέγοντα ο 11χρονο Ρωμά, βρε Μαλάκα, είναι το 11χρονο παιδί. Άχι στο Είναι αλλιώ, άμα είναι Ρωμά είναι Η ελληνική δημοσιογραφία κιόλα, Σκάσε.